Παρακολουθούμε όλε τι κινήσει, όπω παρακολουθούν και γίνει τον Έσμα εμά, παρακολουθούμε και εμεί στι δικέ του κινήσει. Άρα, ξέραμε, και αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο βασικό ερώτημα, ξέραμε που βρίσκεται το συγκεκριμένο σκάφο. Mm -hmm. Το θέμα ότι θαρχόταν θα κάποια στιγμή στα ξημερώματα τη παρασκευή στην ε, ε, ελληνική υφαλοκριπήδα ή στα όρια τέλο πάντων του φύρων όπω έγινε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, mm -hmm. ήταν σε ένα βαθμό ε, αποτέλεσμα των κερικών συνθηών και των κερικών συνθήκων, και μετά ακολουθούσε μια ανατολική πορεία που λόγω του μεγέθου του σκάφου και όλων αυτών των τεχνών προδιαγραφών που έχει, ήταν αργή. Αυτό είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος βγήκε χτες ράδι στο Δελτίο ειδήσεων του Αλφα είπε τα δικά του και για την κυβέρνηση την πορεία κτλ. Κάποιος θυμιατέθη πάλι ερώτηση με το πλοίο που είχαμε το Σαββατοκύριακο και απάντησε αυτό που είχε απαντήσει και την επόμενη μέρα του συμβάντο, ότι δηλαδή ο καιρό. Το πήρε και το έφερε. Εγώ το άκουσα την πρώτη μέρα, όλοι το ακούσαμε. Λέμε: Τι ωραία μπαρούφα είναι αυτή και ποιο ο λόγο δεν τη λένε. Πάντα ψάχνουμε το γιατί να λέγεται αυτή μπαρούφα και να ξεφτυλίζονται έτσι με τέτοια ευκολία αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν το πέναν, το έχουν πει πάρα πολύ. Σίγουρα θα το έχει πει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έλεγε μια φορά, είναι, το είπα από λάθο, αλλά το συνεχίζει τέσσερι-πέντε μέρε μετά. Λέει ότι λόγω καιρικών συνθήκων μπήκε το πλοίο μέσα. Ότι ένα πλοίο με πέντε μποφόρ. που όπω σωστά μέτρησε ο Τσίπρας και λέει ο άνεμο ήταν από την άλλη μεριά δεν ήταν προς τη δική μα τη μεριά να μια χρήσιμη συνεισφορά εδώ του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ Πώ λοιπόν αυτό το πλοίο το οποίο είναι πολύ βαρύ και δεν και εύκολα και και και το πήρε ο αέρας και μπήκε μέσα στα νερά της υφαλοκρηπίδας και έχουμε αυτά τα θέματα και βγαίνουν και λένε σοβαροί άνθρωποι κατά τα άλλα οι οποίοι θα διαχειριστούν και κρίση σοβαρή όχι αέρα Εκτό αν πάλι τα αντιμετωπίζουν όλα έτσι, όπω και το 96 που έλεγε ο Σιμίτη και ο Πάγκαλο, Ο αέρα πήρε τη σημαία, έτσι και τώρα έχουμε αέρα. Από ό,τι βλέπω και ακούω στο μετρολογικό δελτίο, έχει αέρα. Έχει αέρα σήμερα. Εδώ βέβαια έβγαλε ήλιο, το πρωί έβρεχε, ξανά σύννεφα βλέπω, πάνω από το λιμάνι. Όμω, επειδή θα έχει αέρα σήμερα, να προσέξουμε λίγο και τα σύνορά μα, επειδή έχει αέρα. Η μετρολογική το λέει, κάτι παραπάνω ξέρει αυτή. Έχουν καταργηθεί κυβερνήσει, στρατεί και όλα τα άλλα επειδή. Όλα είναι θέμα αέρα σε αυτόν τον τόπο κοπανιστού. Κοπανιστού, όπω ξέρουμε όλοι. Πιάνει. Έρχεται όμω ο συνάδελφο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, και λέει σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά με αυτό το πλοίο που το πήρε ο αέρα. Έχουμε κανόνε εμπλοκή. Εάν έλθουν και τρυπήσουν στα χωρικά μα ύδατα, είμαστε αναγκασμένοι Αν να το κάνουμε. Αν ρίξουν καλώδια, όπω θυμολογείται ότι έκαναν προθέσει και κάνουν έρευνε, δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή. Ποιος είπε ότι δεν κάναμε τίποτα. Μέσα σε, σε μία μέρα, όπως μπήκε, βγήκε. Όπως μπήκε, βγήκε. Όπως μπήκε, βγήκε. Ποιος είπε ότι δεν κάναμε τίποτα Μέσα σε, σε μία μέρα όπως μπήκε βγήκε Μίας βλακίας χίλιες έποντε Ας σταθούμε σε αυτό που λέει ο Μποκδάνος Όπως μπήκε βγήκε Μπήκε με αέρα Σύμφωνα με αυτά που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βγήκε με αέρα Άρα αν μπήκε και βγήκε με αέρα Δεν κάναμε κάτι εμείς Γιατί ο αέρας το έβαλε Ο αέρας το έβγαλε Άρα προς τι το πρώτο πληθυντικό, ότι εκεί τα έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά, έχουμε μπει και εμείς στη Λογική τώρα, την παρούφα και τη βλακία που λένε η κυβερνητική, να την αναλύουμε για να αποδείξουμε τι ότι λένε παρούφες και βλακίες. Αυτονόητο, αν δείτε δε και ποιοι είναι αυτή η κυβερνητική, εντελώς αυτονόητο. Όμω, πρέπει να σταθούμε λίγο γιατί το δούλεμα πάντα είναι ευκταίο και καλοδεχούμενο. και επιβεβλημένο αν δω και τις διαθέσεις του λαού αλλά καμιά φορά όταν ξεπερνάει τα όρια έχει μια αξία να μένουμε λίγο σε αυτό μπήκε λοιπόν με αέρα, βγήκε με αέρα ή εκτός αν ρυθμίζει η ελληνική κυβέρνηση τον αέρα οπότε αλλάζουν όλα εδώ του μπάρουν τα πράγματα μπαίνουμε σε μια άλλη ατραπό όλες λέξει άγνωστε σήμερα μονοπάτι δηλαδή οπότε ε, μπράβο στην κυβέρνηση που καταφέρνει με τι με ροστάτη, ντίμερ. Τρίτη ξένη λέξη, ρυθμίζει τον αέρα και μπαίνουν και βγαίνουν τα πλοία. Είναι ένα καψώνι που κάνουμε δηλαδή στα τουρκικά πλοία, στα ερευνητικά. Θα ρυθμίζουμε θα, την ένταση του ανέμου, τα μποφόρ και έτσι θα τα μπαίνω μέσα στα ελληνικά ύδατα. Ούτε και αυτό είναι λίγο σίγουρο, γιατί δεν έχει, δεν έχει ανακηρυχθεί αός. Η φαλοκρηπίδα είναι κάτω, πείτε το από πάνω, διαλέγετε και παίρνετε όλα αυτά και κυρίως τα όσα γίνονται στη Μητυλήνη Λέσβο. Θα μας απασχολήσουν και μας εδώ σήμερα Απασχολούν όμως και τα πρωινάδικα Όπως είναι λογικό σήμερα το πρωί στον ΣΚΑ ήταν ο Βίτσας και η Ιλιάνα Κανέλη Μιλάει και ο Βίτσας, δεν αντέχει Κανέλη δίπλα, ακούει διάφορα Λέει αυτό που θέλει να πει και παρακολουθούμε έναν άλλο Βίτσα πέντε καλό παιδα, πέτε κάθε φορά που τα κάνει χάλια η Νέα Δημοκρατία, μαζεύονται και ψάχνουν να βρουν πώ θα το σώσουν επικοινωνιακά. Τη μία είναι ο αέρα που έρχεται από την... Που σπρώχνει το Ορουτσρέι. Το ε, δεύτερο, η Μικηό mm. που του κόπηκε η χρηματοδότηση. Από τον αέρα δεν έχετε επικαλεστεί και στο μάτι. Έλα, ηρεμήστε. Με τον αέρα τον έχετε, ε, Έλα, η... τον αέρα μικειώ... θα έχετε όλοι σα κόψει. θα βοηθήσατε την άλλη. Μα ο άνεμο, όχι. Πόσο θα την βοηθήσατε άλλο. Όσο <σοίλυν> την αγοράτε εσεί με τη δεξιά σα πολιτική. Λέει εσεί με την αριστερή σα φρασιολογία. Πάντα υποστήριξη. Ξέρετε κύριε Καρνίδη. Το καμένοι είχα συνεντρέψει. Το καμάνιο το τα ωραία για το βίτσα. Η βάρκηζα τέλο. Ετέλειω όπω έλεγε και ο καλοχαιρέτα. Έτσι λοιπόν βάρκε τέλο. Πήγε κανέλη να πει αυτά που ήθελε να πει, επειδή πετάχθηκε πάνω στον Βίτσα, άρχισε ο βίτσα ότι. Η βουλευτής του Κουκουέ, το Κουκουέ εν να βαντάρει τη Νέα Δημοκρατία και πάντα επειδή θύμισε η Κανέλη ότι ο αέρα χρησιμοποιείται από όλε κυβερνήσει και για διάφορου λόγου και για κάθε νόσο και για κάθε έγκλημα, όπω ήταν το μάτι. Πάλι για αέρα μα λέγανε ότι είχαν βάλει και κάτι δορυφόρου, ότι υπήρχαν διάφορα συστήματα πρωτόγνωρα. Πήγε να το κάνει λοιπόν αυτό η Κανέλη, το Κουκουέ, στο πάνελ εκπροσωπή από την Κανέλη, και αρχίζει ο Βίτσα να λέει ότι το Κουκουέ πάντα βαντάρει τον Μητσοτάκ επειδή πει Κανέλη για τον αέρα. ωραίο σκεπτικό και αμέσως μετά μίλησε ότι ε, είναι φοβερή ενίσχυση προς την δεξιά και ορθώς του θυμίζει Γιάννα Κανέλη ότι τον Καμένο επί 4,5 χρόνια μας τον είχε φέρει κάποιο, αυτό που, αυτό που αποκαλείται αριστερά και συνή... μια χαρά ήταν μαζί, κάνανε πάρα πολλά πράγματα με τις ακρότητες των ακροδεξιών του Καμένου οι μισοί από αυτούς έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία μια απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριος Βίτσας Επειδή δεν βλέπει τι ακριβώς ενίσχυση έχει κάνει ο ίδιος και το κόμμα του στην ε, δεξιά και ακροδεξιά Είναι η κυρία Χρυσοβελώνη η οποία τη θυμόσαστε από τους καμένους ε, έδωσε συνέντευξη Έχει προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία με τη Χρυσοβελώνη και όλους τους άλλους Και μίλησε για αυτή την προσχώρηση Υσχύουν αυτέ οι πληροφορίε, κυρία Χρυσοβελώνη. Ναι, έτσι μπορεί καλά το τοπικό. Μία δεξιά το, τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σα πω, θα σα πω. Σκοπό μα λοιπόν είναι να αγκαλιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ενταχθούμε και εμεί μέσα σε, αυτή, σε αυτό το κόμμα. Το, το πλέον διαβριμένο δεν είναι όπω ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί, κυρία Χρυσοβελώνη, προέρχεστε από ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από τη δεξιά. Ε. Βρίσκεται κοινά σημεία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ε, κόμμα που μιλάει για, για την αριστερά και λέει ότι mm -hmm. κυβέρνησε ως Να μια κυβέρνηση πω. της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν Προδευτική Συμμαχία υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς, οι οποίοι προερχόμαστε από τον χώρο της δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, προοδευτική συμμαχία, υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς. Αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς. Λέει εδώ η κυρία Ξεβελώνη, το ακούσαμε, δεν είναι μονταρισμένο, ότι αυτά που πρεσβεύουν οι δεξιοί πλέον τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κανένα διαχωριστικό. Μπορεί να προσχωρήσουν αφού είναι και προοδευτική συμμαχία. Δεν είναι σκέτο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά δηλαδή, είναι και προοδευτική συμμαχία. Οπότε μέσα χωράει τους δεξιού. Μια χαρά σκεπτικό. Πολύ ωραίο είναι μια απάντηση στον κύριο Βίτσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριο Βίτσα ήταν αυτό που ω αναπληρωτή αμήνη, υπουργό με υπουργό τον Καμένο. Είχαν πάει κάτω στο Καστελόριζο και δίπλα ήταν και οι βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή. Γιατί ο Βίτσα ήταν και γραμματέα τη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχο. παρόλα αυτά, στο πλαίσιο των εθνικών μετώπων και τη μία βάντα προ τη δεξιά και την ακροδεξιά δεξιά, είχε φωνάξει τότε και τον ε, Ναζί βουλευτή, τον Καστιδιάρη. Τότε και ήταν όλοι μαζί και βγάζαν τι φωτογραφίε στα σύνορα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Με το ποιο ευνοεί και ποιο δεν ευνοεί την δεξιά, επειδή έχει πέσει πολύ δάκρυ. Τώρα, τελευταία για τη Μόρια. Όλοι οι βουλευτέ πάνε επισκέψεις και όλα τα σεριζοτρόλ κλαίνουν για τη Μόρια. Για το κολαστήριο, όπω το είπε ο Τζανακόπλο, θα το ακούσουμε στην πορεία. Και για όσα, όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορου τομεί, για την πρώτη κατοικία, επίση πέφτει δάκρυ πάρα πολύ. Και για άλλα θέματα. Σαν να μην κυβέρνησαν επί 4-4,5. Χρόνια. Να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό. Να ακούσουμε μια παλιά δήλωση. Δείχνει μα εισάγει στο θέμα μεταναστευτικό, προσφυγικό, τα όσα γίνονται στην ε, ε, Λέσβο Κυρίω, στη Μιλίν και στα υπόλοιπα νησιά, στην, στα σύνορα τη Ευρώπη, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, τα οποία επιτηρούνται και από πλοία του ΝΑΤΟ. Επίση, να μην το ξεχνάμε γιατί ανήκουμε σε δύο συμμαχικού σχηματισμού οι οποίοι προστατεύουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που βλέπουμε όλοι, καθημερινά και που ζούνε. Και που ζούμε όλοι μα, γιατί όλο αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει. Να πάμε στην παλιά δήλωση του Αδόνιδο, επειδή είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα, να μα εισάγει το θέμα. Εγώ θα πληρώσω, θα βρω 10 φίλου μα εφοπλιστέ, πατριώτε, θα βάλουμε όλου του μετανάστε πάνω στα πλοία και θα του πάμε στη Σουηδία, του λένε Σουηδία. Στη Δανία, του στη, στη Νέα Υόρκη, που είναι έδρα του, ο Θα του πάμε όλους εκεί, αφού είναι τόσο μακριέ μά... και θέλουν να έχουν όλου του μετανάστε, του πάμε στην έδρα του Τους βάζω τώρα στα πλοία και να του βαρουμε στη νέα Ιόρτι να του έχετε εκεί να του ταρίζετε, να του να τους δίνετε να πείσουν, να περνά με καλά του έρχεται και να του κάνουν και αέρα να του έρχεται τι καταρράζτε. Αυτά μα γίνει προτιρό. Δεν έχει γίνει πρωθυπουργός, είναι στην αλήθεια, αλλά είναι κάτω από τον πρωθυπουργό γιατί δεν τα κάνει τώρα. Αυτά ήταν ωραία λόγια για να τσιμάει το γνωστό ακροδεξιό κοινό, το οποίο είναι και μεγάλο σε αυτό τον τόπο, σα το αναγνωρίζουμε, το οποίο είναι και αφελέστατο. Είναι και λίγο έτσι μπρουτάλ και μπορεί να καταναλώσει άνετα ότι του σερβίρουν οι γνωστοί που υπάρχουν για αυτό το λόγο για να σερβίρουν όλε αυτέ τι παπάτσε, ειδικά για αυτά τα θέματα πάντα κάτω από το μανδύα του εθνικού θέματο και των υπολείπων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα προφανώ στα νησιά, σε όλα τα νησιά τη γραμμή, κύριο Σάμπο, Χίος, λέρο, Μυτιλίνη, λέσβο, διαλέγκε και παίρνετε. Βλέπουμε τι ακριβώ γίνεται. Είναι λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά. Αποθήκη έχει γίνει, ειδικά η Μητυλίνη, με απόφαση πολύ συγκεκριμένων φορέων και οργανισμών, πανεθνικών και συμμαχικών, που έχουν στη βάξη 20.000 στη Μόρια, 20.000 μπορεί να και, και παραπάνω, ακούγα χθες 22.000, σε έναν συνοικισμό πρόχειρα φτιαγμένο που μπορεί να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενήσει 2 με 2,5 και είναι αυτή τη στιγμή 20-22. Μόνο η συνύπαρξη, είναι και διαφορετικέ εθνότητε. Μόνο η συνύπαρξη όλων αυτών, αν κάτσει και το σκεφτεί κανεί, καταλαβαίνει τι ακριβώ μπορεί να συμβαίνει εκεί. Μόνο τα σκουπίδια που μπορεί καθημερινά να καταναλώσουν αυτοί οι άνθρωποι, του δίνουν κάποια φαγητά, τα, τα κουτάλια, που, τα, τα πλαστικά, όλα αυτά που πετάνε, τα ποτήρια. Μόνο αυτά που είναι τα δέκατα και δέκατα πέμπτα στη σειρά, δεν λέω για όλα τα υπόλοιπα, λογικό προχτέ βγήκαν στον δρόμο να διεκδικήσουν ελευθερία όπω φώναζαν. Και καλά κάνανε να διεκδικήσουν ελευθερία. Ελευθερία πρέπει να διεκδικήσουν μαζί του και οι Μυτιλινοί, γιατί και για αυτού είναι το ίδιο. Περνάνε άσχημα και οι Μυτιλινοί και οι Σαμιώτε, και κανεί δεν θέλει να περνάνε άσχημα, καταπιέζονται πάρα πολύ. Είναι λογικότατο, κανεί δεν είχε ετοιμαστεί για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν πολλέ προτάσει για να λυθεί το θέμα. Ξέρω ότι δεν είναι και εύκολο να ακουστούν σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν έχει κανεί καθαρά αυτιά, καθαρά μυαλά. Υπάρχει ένα βίντεο. Στο YouTube το έχουμε βάλει και εμεί στην Ελληνοφρένεια, στο site το οποίο δείχνει τα προχθεσινά επεισόδια. Που ήταν μανάδε, μουσουλμάνες, ναι, μανάδε μουσουλμάνες με τα παιδιά μαζί είχαν πάει να αντικρικήσουν του την έπεσε η αστυνομία, τα ΜΑΤ, πέσανε τα κρυγόνα, βήχουν, κάνουν όλα αυτά που συμβαίνουν συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει. Πριν πάμε σε αυτό, θα ακούσουμε θα πάρουμε μια ηχητική γεύση για να μπούμε και άλλο στο κλίμα. Αν μπορούμε να μπούμε μέσα εδώ από την ασφάλεια τη πρωτεύουσα. Πριν πάμε σε αυτό. Να ακούσουμε έναν ψαρά τη περιοχή, ο οποίο τα βλέπει αλλιώ. Έρχεται αντιμέτωπο. Είναι στη θάλασσα όλη μέρα. Έρχεται αντιμέτωπο με τι βάρκε που έρχονται και βλέπει τα μάτια όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι κυνηγημένοι είτε από βόμβε, είτε από τη φτώχεια στι περιοχέ όπου μένουν. Γιατί πολλοί ψάχνουν μόνο να βρουν τον πόλεμο, τον κρεμισμένο σπίτι, τον σκοτωμένο, το τραυματισμένο παιδί με το κομμένο χέρι ή πόδι για να το λυπηθούν. Και αυτό που ζει με στη φτώχεια. Σε άλλε χώρε που δεν έχει ακόμα πόλεμο ή που είχε πόλεμο πριν 10 χρόνια, όπω το Αφγανιστάν, σε παρόμοια μοίρα βρίσκεται. Και να ξέρουμε, θυμόμαστε, γνωρίζουμε ότι η φτώχεια σε διώχνει από τον τόπο σου. Δεν θε να φύγει, όπω είχαν φύγει από εδώ οι δικοί μα, εξαιτία τη φτώχεια. Με άλλε συνθήκε, σε άλλε δεκαετίε, αλλά η φτώχεια είναι αυτή που διώχνει, αναγκάζει τον κόσμο να φύγει, να πάει να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Ο στρατή λοιπόν Βαλνινιό Μυτυλινιό, ο οποίο τα βλέπει από μια άλλη οπτική. Κοιτάξτε, σε εμά αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να γίνεται. Να πνίγεται κόσμο. Χιλιάδε έχουν πνιγεί. Και αύριο και θα ξαναγίνει πάλι. Και θα συζητάμε για το αύριο. Δεν θα θέλαμε για το σήμερα, για τα τέσσερα. Θέλω να πω ότι, σαν Ευρώπη και σαν ανθρώπου, έχουμε αποτύξει αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτοί, καταρχήν όλοι του βλέπουν σαν πράγματα. Κανένα δεν μιλάει ότι αυτοί είναι άνθρωποι. Σήμερα πνιγείκαν τέσσερα μωρά, αύριο πνιγούν δέκα, θα θυμόμαστε τα δέκα. Είναι αμαρτία αυτό που γίνεται στον κόσμο. Και Κανένα δεν κάνει τίποτα. Σα το λέω εγώ που το έχω ζήσει από την αρχή μέχρι το τέλο. Εμεί είμαστε εδώ, μπορεί να είμαστε αλλού, να ήμασταν κάποια άλλη. Το θέμα δεν είναι αν τα κάνει κάποιο στρατή ή οποιοδήποτε στρατή. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό θα, θα συνεχίζεται και το χρόνο πάλι ξανά θα βγουν τηλεόραση και θα με ρωτάτε τα ίδια πράγματα. Γιατί σα λέω είναι χρόνια αυτό. Αυτό είναι προηγούμενο, είναι business. Και εμεί μέσα στα θύματα είμαστε. Αυτό το τελευταίο νομίζω συμπυκνώνει όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω υπάρχει αγανάκτηση από μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αν το παρακολουθούσαν και οι ξένοι, ίσω και αυτοί αγανάκτουσαν και οι άλλοι λαοί με όλα αυτά που βλέπουν. Γιατί δεν είναι ευχάριστο να βλέπει μωρά παιδιά με στο κρύο, να μένουν σε σκηνέ, με χιόνια, με βροχή, χωρί τουαλέτε, χωρί φαγητό κανονικό, να κινδυνεύει ένα πάσα στιγμή. Υπάρχουν μαχαίρια πάνω σε ανθρώπου, δεν ξέρει τι είναι όλοι αυτοί που είναι εκεί. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ αρνητικά συναισθήματα. Είναι λογικό, κατανοητό. Το ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα άλλο mood, εντελώ διαφορετικό. Δεν τα προβάλλουν αυτά. Για να τα προβάλλουν, προβάλλουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμεί εδώ τα προβάλλουμε, τα βλέπουμε στα δικά μα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωση, τα ζούμε όλα. Τα ζουν οι νησιώτες που δεν ήταν καθόλου έτοιμοι για να ζήσουν όλο αυτό. Θα ακούσουμε από αυτό το βίντεο που σα είπα κάποια ηχητικά των επεισοδίων που συνέβησαν προχτέ στην Μιτιαλήνη.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 Water, water, water, water, water, water, water, water, Hey, hey, water, hey, hey, water, water, water, No, no, no. Κάποια ηχητικά, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Ποια ακριβώ βοήθεια δέχεται η Ελλάδα επειδή βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, επειδή είναι μια στρατηγική επιλογή και βλέπω κάτι ποσοστά τρελά του ελληνικού λαού να θέλουν να μείνουμε στην Ευρώπη. Ποια βοήθεια δεχτήκαμε στην κρίση, τη δική μα, τη μνημονιακή και ποια βοήθεια δεχόμαστε τώρα σε αυτό το κομβικό θέμα που δεν έχει καταδεχθεί καμία χώρα να πάρει ούτε τα ασυνόδευτα παιδιά. Είναι 35 4000 το έχει πει και ο Νιν Πρωθυπουργός, νομίζω το έλεγε και ο και δεν δέχονται να πάρουν ούτε παιδιά από 50, να πάρει κάθε πλούσια χώρα, πάμπλουτη χώρα, να πάρει από 50 παιδάκια, ακίνδυνα, 10 χρονών, 12 χρονών, δεν θα κινδυνεύσουν και δεν θα αλλοιωθεί κανένας πολιτισμός της ΕΕ. Ούτε αυτό, ούτε τους υπόλοιπου πρόσφυγες. Περνάνε πολύ ωραία, βλέπουν τι γίνεται στα δικά μα τα νησιά με Έλληνε και ξένου μαζί, να τα λεπορούνται, να είναι στην αποθήκη, στο σκουπιδότοπο και να μην κάνουν απολύτω τίποτε. Είναι στα όρια να συμβούν και άλλα γεγονότα γιατί έχει ξεμητήσει η ακροδεξιά και ο φασισμό σε αυτά τα νησιά. Βγαίνουν το βράδυ με κουκούλε και κάνουν έρευνε και δεν κάνει κανεί τίποτα. Για να. Επειδή πολλέ φορέ συζητάμε πώ εκτρέφεται το φαινόμενο του φασισμού, του μίσου, του ρατσισμού, η απάντηση μεταξύ άλλων. δίνεται και αυτό. Γιατί να ανεχόμαστε όλο αυτό και γιατί να είμαστε σε τέτοιους υπερεθνικούς οργανισμούς όταν σε πολύ βασικά θέματα, η ύπαρξη στέλετε αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού δεν προσφέρει απολύτως τίποτα όχι μόνο δεν προσφέρει η Ευρώπη, είναι αυτή που το δημιουργεί όλο αυτό. Η Μόρια Δεν είναι δημιούργημα του Σαμαρά που το ανέχτηκε ο Τσίπρας και το ανέχεται και το έχει υπερμεγεθύνει ο Μητσοτάκης. Είναι και αυτό. Αλλά είναι δημιούργημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσφυγε, όλοι αυτοί, με τα μάτια, τα παιδιά στην αγκαλιά που παίρνουν ένα σακίδιο και φεύγουν, είναι των πολέμων και τη φτώχεια που φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι χώρε που συμμετέχουν σε αυτού του δημοκρατικού, υπερεθνικού, του δυτικού κόσμου πολιτισμένου συμμαχικού οργανισμού. Απλέ σκέψει. Που αν δεν γίνουν τώρα, πότε θα γίνουνε, γιατί φαίνεται πώ η Ευρώπη, στην οποία είναι στρατηγική επιλογή, ξαναλέω από τη βλέπω και από τι δημοσκοπήσει και τι κυβερνήσει να παραμείνουμε, πώ αντιμετωπίζει όχι μόνο αυτού του ξένου, και του Έλληνε, του Ευρωπαίου πολίτε, και πώ περιφρουρεί τα σύνορά τη, γιατί από εκείνη η κακή, και εδώ είναι η καλή, εδώ είναι το όριο του πολιτισμένου κόσμου, όπω λένε, πολιτισμένος κόσμος σε αντίθεση με του άλλου που είναι. Απολύτιστη. Ακόμη και αυτές τις ΜΚΟ που γίνεται τεράστιο θέμα και δρούνε όπως δρούνε χωρίς να ξέρουμε τι η Ευρώπη της χρηματοδοτεί απευθείας Όχι μέσω κράτους ελληνικού ή άλλου απευθείας μέσω της Ευρώπης πάνε τα λεφτά σε αυτές τι ΜΚΟ Με ένα ρόλο λίγο παράξενο λίγο ύποπτο όχι τώρα μόνο στο προσφυγικό χρόνια τώρα και από παλιά Τι μπορεί να γίνει σε όλα αυτά, νομίζω τα απλά πράγματα μπορούν να γίνουν, να κλείσουν όλα, τώρα, τώρα να κλείσουν όλα τα περίφημα hot spots, κέντρα υποδοχής, σε όλα τα νησιά όπου υπάρχουν, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί, ούτε οι ίδιοι, ούτε οι εδώ, κανείς δεν θέλει και είναι λογικό να μην θέλει 20.000 να στηβάζονται μέσα σε σκηνές, σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, Κανεί δεν το θέλει αυτό, δεν δικαιούται κανένα άνθρωπο να το έχει αυτό. Να φύγουν, να πάνε στου προορισμού που θέλουν, να δοθούν τα απαραίτητα χαρτιά, να μπουν στα πλοία, να μπουν στα αεροπλάνα και να γίνει πια το πρόβλημα διεθνέ. Γιατί όταν πάει το αεροπλάνο και δεν το αφήνουν να προσγειωθεί, όταν πάει το πλοίο και δεν το αφήνουν να ελιμενιστεί, τότε πια το θέμα από μητιλινιό γίνεται πανευρωπαϊκό, γίνεται ιταλικό, ισπανικό, αποκτά μια άλλη διάσταση και τότε ίσω θα αναγκαστούν να πάρουν κάποια. Μέτρα. Να καταργηθεί αυτό το περιβόητο δουβλίνο και αν δεν καταργηθεί, να αποχωρήσει. Αυτή η χώρα, γιατί δεν αποχωρεί, δεν είναι λόγο να αποχωρήσει. Αυτή η μαζικότητα και η συλλογικότητα του υπερεθνικού οργανισμού και που πρέπει να υπακούμε σε αυτόν χρόνια τώρα, πέντε χρόνια το κατηγορούν όλοι το δουβλίνο, αλλά κανεί δεν το καταργεί. Θα καταργηθεί και βλέπω του βουλευτές τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνουν και να λένε Το έχουμε θέσει ω θέμα και κάποτε θα γίνει. Να δοθούν αποζημιώσει στου κατοίκου που έχουν υποστεί ζημιέ, γιατί δεν είναι λογικό να υπάρχουν όλοι αυτοί εκεί, όντω υπάρχουν ζημιέ. Που δεν φταίνε βεβαίω οι άνθρωποι κατατρεγμένοι οι αδύναμοι σε καμία περίπτωση. Αδύναμοι κατατρεγμένοι. Να μείνουν εδώ είναι, να μείνουν όσοι πρέπει και μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Καλό είναι, είναι ωραίο τα μικρά μουσουλμανάκια να μάθουν ελληνικά, να πάνε μετά στις χώρες τους, όπως όλα τα Βαλκάνη μιλάνε ελληνικά, να μιλάνε και ελληνικά στις άλλες χώρες όταν και όποτε επικρατήσει η ειρήνη. με αγάπη να αποδεχθούν τους, τους κανόνες εδώ τους δικούς μας, εμείς τα δικά τους έθιμα, είναι πολύ ωραίο αυτό, αυτή η ανταλλαγή, η ζήμωση των πολιτισμών, σε λογικές δόσεις βεβαίως, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας, απλές κινήσεις που δεν τολμάει αυτή η κυβέρνηση, δεν τόλμησε και οι προηγούμενοι, να τις σκεφτούν καν, ενώ ξέρουν ότι αυτό είναι το κανονικό. Όλα τα άλλα που λέει, θα πάμε, θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε τα hot spot 10 χιλιόμετρα πιο εκεί και θα είναι και περιφρουρημένα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι κοροϊδία, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δεν τολμάνε να σκεφτούν ή να υλοποιήσουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό. Γιατί η Ευρώπη πάνω απ' όλα, το ΝΑΤΟ πάνω απ' όλα, ο υπερεθνικός οργανισμός που ανήκουμε πάνω απ' όλα. Αυτή η Ευρώπη που έχει αυτά τα παιδιά. Αν δείτε και το σχετικό βίντεο, ηχητικά το οποίο ακούσαμε, Είναι τα παιδιά που τρώνε τα δακρυγόνα, το λιγότερο κακό βέβαια που του έχει βρει, έχουν φάει και βόμβες στο παρελθόν, που τρώνε όμω τα δακρυγόνα, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, υποτίθεται σε μια χώρα ελευθερία. Γιατί η Μυτιλίνη είναι ευρωπαϊκό έδαφο, είναι ελληνικό έδαφο, με δημοκρατικό λαό, η Μυτιλίνη, με παραδόσει, μέχρι τουλάχιστον πρότινο, να συμβαίνουν όλα αυτά. Παράξενα και πολύ παράδοξα, πολύ μεγάλα θέματα, για να μπορέσει ο ανθρώπινο νου να βάλει τη λογική του και να. Ε, χωνέψει και να ψάξει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα παιδικά μάτια αυτοί οι άνθρωποι κατατρεγμένοι δεν είναι ο εχθρός. ακόμη και αν είναι οι τζιχαντιστές που λένε εκεί βλέπω σε διάφορα site που τους έχει στείλει ο Ερντογάν για να επιτεθούν στη χώρα μας ότι θα ερχόντουσαν έτσι αν ήταν οι τζιχαντιστές το πλοίο μπήκε και βγήκε Και εδώ οι καραγκιόζητες λέγανε για αέρα. Θα προτιμήσει ο τζιχαντιστής να μπει με τη βάρκα, τη σάπια και να περάσει όλο αυτό για να κάνει κακό στην Ελλάδα. Ό,τι μπαρούφα θες, χτίζεται πάνω σε αυτό. Κατά μια άποψη είναι και λογικό. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν και προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ, να, έχουμε με ψυχραιμία, βλέποντάς τα, ακούγοντάς τα, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει... Γίνει. Ο μόνο που δεν φταίει είναι αυτό. Είναι ο πρόσφυγα, ο μετανάστη. Υπάρχουν ευθύνε που αυτό είναι πρόσφυγα, αυτό είναι μετανάστη. Και αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισμοί, καμία εμπιστοσύνη εμένα δεν μου γεννούν. Είναι ικανοί ακόμη και εμά, εμένα, εσά που ακούτε να μα κάνουν πρόσφυγε και μετανάστε όταν χρειαστεί και δεν θα νοιαστούν επίση για κανέναν από όλου εμά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τελειώνει το, το, το άσμα. Να ακούσουμε, μην να πάρουμε μια τζούρα ακόμα. Ένα 7 λεπτό. Ο Κάι παλιό το βάλαμο χαλεί σε όλε αυτέ τι σκέψει. όλα τα πολύ καλά που ακούσαμε και παίζει από κάτω τραγούδι, είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση εδώ είναι ελληνοφρένεια, με σκέψεις διάφορες ανάκατες και με αφορμή όλα αυτά που βλέπουμε παρακολουθούμε και ζούμε είναι πολύ δύσκολο να είσαι λογικός και νουνεχής και ψύχρεμο με όλα αυτά που ε, γίνονται κυρίως στην ε, Μητυλήνη. 2 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε, πείτε, μοιραστείτε τα δικά σας radiopapakiparapolitica.gr το mail Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού. Θα είναι σαν θανασόπουλο, ρυθμίζει τον ήχο. Το πρώτο μέρο του λαού και εδώ μας τις λίγο. Τελικά δεν μπορώ να πω ότι ο Πογδάνο δεν είναι Ρουσιανός. Γιατί, εγώ το λέω. Να το λέει, εσύ είναι ρουφιάνο. Και πολύ είναι ο Άιστα. Πώ αυτό, δεν κατάλαβα. Θέλω άμα είναι κάτι Άκουσα. να λέμε, να το στηρίζουμε κάπω. Σιγά-σιγά μήπω το αυτό το μαρτύριο. Όχι. Όχι, όχι, λίγο έπρεπε. Σα συμβούλευε να βάλετε σκόρδα. Σα ματιάσει αλλά σα συμπαθεί. Θα βάλουμε σκόρδα, γιατί δεν βάλουμε το βρακί μα ανάποδα. Ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι οι ραφέ από μέσα. Αυτό ισχύει μόνο άμα το βρακί είναι laser cut και δεν έχει ραφέ. Άμα το άλλο ραφές ανάποδα θα στεναχωράει. Δεν είναι σωστό. Δεν είπαμε να σε ενοχλεί κιόλα. ναι. Καλώ ήρθατε, στον Σομπυρά. Είμαι παλιό ακροατή. Έτυχε σήμερα και σύντομα ακούω από κονσέρβα να είμαι άρρωστο με γρήπη και κάθεσα να ακούσω και τον κύριο που είναι πριν. Πάλι καλά, πάλι καλά ε, που είστε άρρωστο. Πείτε μου. Τον αξιότιμο βουλευτή που τον έστειλε ο κυρίαρχο λαό. Καλά, είπαμε ε, να λέμε ε, καμιά ματιά και να περνάει η ώρα, το παρακάνατε κι εσεί. Καλημέρα. Λοιπόν, πείτε ε, μου. Λες, να πούμε το εξή: Ότι παρέλασαν Αμερικανοτσολιάδε, παρέλασαν ε, τον λόμπι των Αμερικάνων, παρέλασαν κάποιοι που τα βάζαν τάχα με του Ρώσου, αλλά την ουσία δεν είναι.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 Τράγκας, σαν άκουγες το Τράγκα. Και δεύτερον μετά, θυμάσαι στην ταινία Good Morning Vietnam που διώξανε τον εκφωνητή που έκανε έτσι ωραίο πρόγραμμα και βάλανε ένα βλαμένο συντηρητικό που έβαζε πόλκα. Αυτό το πράγμα μου θύμισε. Τράγκα και αυτόν τον βλάκα, τον Αμερικάνο. Τι κακός συνδυασμός, ποιοι τον ακούν αυτόν τον άνθρωπο. Άντε, γεια σα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω στην καλκίδα. Δεν έχει ανακοινώσει σε ποιο μαγαζί ήταν εμφανιστή. Στο Δόσον Ήρων. Ναι. Άντε, να το δω, να το α, κλείσουμε με καμία θέση. Ο Δόσον Ήρων 14 Φλεβάρι. Ο Δόσον 14 Φλεβάρι, Ο... την ώρα, τη μέρα των ερωτευμένων. Έτσι, όταν γιόταζαν <σχελίδι> οι άλλοι. Όταν γιόταζαν οι άλλοι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, ρε, μου τι κάνει. Έλα, εσύ είσαι. Έλα, ναι, καλά. Καλά, δεν ήξερα του εσύ. Έλα, με ξέρει τι είσαι, τέλο πάντων. Τι θέλω να σε πω τώρα. Καλά, δεν είχε βαδεί πογδάτο πριν από εσά. Εξαιρετικό, δεν είναι. Μαγία θα έλεγα. Πού, δεν ξέρω τι είναι αυτό, λέει. Το, το, το εξώδικα ακυρώθηκε. Ε, ναι, βέβαια ακυρώθηκε. Αφού είπαμε ότι δεν είναι ρουφιάνο, κάναμε αποκατάσταση. Δεν είναι ρουφιάνο, τέλο. Μία συμβουλή και τέλο κλείνω. Ανοίξε διαδικτυακό ραδιόφωνο, YouTube μόνοι σα και να μην κρέμεσαι από τα beat κανένα. Και ποιο θα πληρώνει τον ν και ρε, μα... ε, εσύ. Ποιος, αυτό. 1-0 Και ποιος θα πληρώνει τον Νίκη ρε μα, εσύ Ποιος αυτός 2-0 Και ποιος θα πληρώνει τον Νίκη ρε μα, π *α, π *α, εσύ Αυτός 3-1 Κατάλαβε ποιος είναι τώρα Όχι Έλα ρε 2-1 μπουσελονίκη Άμπα <συλίει> Gamarra, don't leave me Mrs Merkel. Ella mae vida Gamarra. Ella mae vida Don't leave me Mrs Merkel. Ella mae vida Se con la fiebre de que Santiago todo está respirando. na iperetísume tus líus. Respira con la gana de bailar, con la gana de está transformando. Θα πρέπει να αφορά του λίγου προνομιούχους που βρίσκονται κοντά στα συστήματα εξουσία. Και νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Μια επιχειρηματική ελίτ, εν πωλή κρατικοδίαιτη, εκμεταλλευόμενη πελατειακέ σχέσει με την εκάστοτε εξουσία. Α το γνωρίσουμε η ειλικρίνεια τουλάχιστον, αφού δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέχρι στιγμή κάτι άλλο. Ακαλέ φωτογραφίε στις διακοπές που κάνει και σωστή επικοινωνιακή τακτική. Α το αναγνωρίσουμε και ένα τρίτο που είναι η. Ειλικρίνια. Αν ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάλλης. Με ένα κουτί σιροπιαστά γλυκά Ανατολή γύρισε από τη Σαουδική Αραβία ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου πραγματοποίησε επιτυχή επίσκεψη. Αλαχμάνιχενμπύρ, Αλαραπίγια, Ελαχμούρ Ελισχορέλ, Ελεχμπάρ Ελαλαχμάτ, δήλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, εντυπωσιάζοντα του πάντε. Μαζί με τα σιροπιαστά γλυκά έφερε και τον Υπουργό Άδωνη, που τον συνόδευε. Όλο και καλύτερα εξελίσσεται το μεταναστευτικό θέμα στην πατρίδα μας. Η καθημερινή βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αρμόδιο υπουργό Νότι Μηταράκη, ο οποίος αποτελεί εγγύηση επιτυχίας για κάθε δύσκολο θέμα. Είναι στην υγεία του ο Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργό κινδύνευσε χθε ενώ έκανε κανό στα ανοιχτά τη Μιτιλίνη. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε και για άγνωστο λόγο, ενώ κοπηλατούσε, έπεσε πάνω στο πλωτό φράγμα που έχει τοποθετηθεί για την αποτροπή εισόδου προσφύγων στην πατρίδα μα. Ο κύριο Παπανδρέου, χωρί να το καταλάβει, βρέθηκε μπλεγμένο στο δίχτυ και σπαρταρούσε σαν τζιπούρα, καλώντα σε βοήθεια. Μετά από τρει ώρε, άντρε του λιμενιού. έφτασαν στο σημείο και απελευθέρωσαν τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος και τους ευχαρίστησε. Το περιοδικό προς τη Νίκη θα μοιράζεται κάθε εβδομάδα στους μαθητές του Δημοτικού. Την απόφαση αυτή έλαβε η υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέος, προκειμένου όπως είπε οι μικροί μαθητές να μπουν στο δρόμο του Θεού. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι μέρος σειράς αποφάσεων για τον εκχριστιανισμό τη εκπαίδευση. Άλλες σχετικές αποφάσεις που αναμένονται είναι η καθιέρωση της ποδιάς στα 30 εκατοστά από το έδαφος, οι αποβολές για την μακριά κόμοι των και η επαναφορά του νόμου 4.000 περί Η λύση του συμφωνιού τελικά επελέγει για τη νέα πλατεία ομονία σύμφωνα με τα σχέδια που είδαν το φω της δημοσιότητας. Η λύση αυτή προκρίθηκε προκειμένου να συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα στι μέρες με έντονη βροχόπτωση αλλά και τις αμπάνιες και τις μπύρε που θα ανοίγονται στους πανηγυρισμούς ομάδων. Η λεοπτική εμφάνιση έκπληξη αναμένεται να κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενε ημέρες θα εμφανιστεί στο MasterChef ως παίκτη προκειμένου να κερδίσει την πολυπόθητη ποδιά. Πηγές του τηλεπαιχνιδιού αναφέρουν ότι ο Υπουργός θα μαγειρέψει τραχανότο, πασπαλισμένο με κοκορέτσι και γαρνιρισμένο με σαρδέλε. Καιρός τον κακό σου. Μηνύματα ακροατών. Αυτοί μάστιγα οι ακροατές. Όχι όλοι αλλά μεγάλη μερίδα. Διαβάζω εδώ το Γιώργο. Είναι γεγονός ότι το κλάμα των αριστερών για τους μετανάστες έχει όνομα. Μη κοιό. Τριαθομαστικά. Είναι τυχαίο που θεωρείτε όσους αντιδρούν ακροδεξιούς. Θα σας κοπεί η μάσα μάλλον και ψάχνετε αντανακλαστικά. Τώρα που κουλεύτω. Τελικά είσαστε όντως αιμονικοί επειδή χάνετε το μελλοντικό στρατό σας που είναι οι μετανά Λοιπόν, και συνεχίστε να στοχοποιείτε του αντιπάλου σα. Όλα μαζί τα έχει βάλει ο Γιώργο, η μάστιγα αυτή που λέμε των ακροατών. Ε, και σε δύο-τρία να απαντήσουμε, γιατί έχει μια αξία. Είναι τυχαίο λέω που θεωρείτε όσου αντιδρούν ακροδεξιού. Όχι, δεν το έχει καταλάβει καλά. Δεν θεωρούμε, εγώ που μίλαγα πριν, όλου αυτού που αντιδρούν ακροδεξιού. Αναφέρομαι στου ακροδεξιού που αντιδρούν. Προφανώ το σύνολο των κατοίκων τη Μυτιλίνη δεν είναι ακροδεξί. Μιλούσα για αυτού που βάζουν τι κουκούλε. και πάνε και κάνουν έρευνες στα σπίτια γιατί έχουμε τα τελευταία δύο-τρία βράδια γίνονται κάτι τέτοια που είναι φασισταριά του κερατά κανονικά δηλαδή οι υπόλοιποι κάτοικοι άνθρωποι διαμαρτύρονται για αυτό που βλέπουν στη Μόρια δεν είναι ακροδεξί και εγώ διαμαρτύρομαι για αυτό που γίνεται στη Μόρια δεν είμαι ακροδεξιός υπάρχει όμω μια διαφορά που δεν μπορείς να την καταλάβεις και ο πρόσφυγας και εγώ Και ο φασίστα θέλουμε και τρεις τρει να φύγει ο πρόσφυγα από τη Μυτιλίνη, να μην είναι εκεί. Για διαφορετικού όμω λόγου. Εγώ δεν βλέπω ω εχθρό τον πρόσφυγα. Ω κατατρεγμένο τον βλέπω ως αδύναμο και δεν είναι συνθήκε ζωή για αυτόν να πάει εκεί που θέλει, αφού δεν μπορεί να είναι στην πατρίδα του λόγω των πολέμων που κάνουν οι άλλοι. Ο φασίστα βλέπει ω εχθρό αυτόν τον πρόσφυγα. Δεν βλέπει παραπάνω ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιε χώρε, κάποια συμφέροντα. Ο καπιταλισμό όπω λέμε που πάντα έτσι προχωράει τα κάνει όλα αυτά. Αν δεν μπορεί να τα διακρίνεις όλα αυτά, δεν μπορεί να διακρίνεις διακρίνει κι άλλα κι άλλα. Λέει μετά θα σα κοπεί η μάσα, τη μάσα από τι ΜΚΙΟ. Εγώ τη κατηγορώ τι ΜΚΙΟ και υπάρχει μεγάλη μερίδα από την αριστερά που κατηγορεί τι ΜΚΙΟ πριν καν οι ΜΚΙΟ ανακατευθούν με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και όπω λέει εδώ μετά, τελικά είσαστε όντω αιμονικοί επειδή χάνετε το μιλαντικό στρατό σα που είναι οι μετανάστες. Τι στρατό, τι να τον κάνει, θέλουν να φύγουν αυτοί, δεν του θέλει κανεί αυτού για στρατό όπω το φαντάζεσαι εσύ. Στι ελληνικέ δυνάμει, ελπίζουμε, στον Έλληνα λαό, όπω έλεγε και ο Γιώργο Παπανδρεύου, και δεν στοχοποιούμε, η Μπογδανιά δεν έχω καταλάβει που κολλάει πραγματικά, και δεν στοχοποιούμε, όπω λες τους αντιπάλου. δεν ε, ε, εκπομπή είναι εδώ, λέει κάποια πράγματα και στοχοποιεί τη βλακεία κυρίω. Τη βλακεία, τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον μη ανθρωπισμό. Αυτά, ναι, τα στοχοποιούμε. Αν νιώθει ότι ανήκει εκεί, μάλλον σε έχουμε στοχοποιήσει και σένα. Ναι. Παρακαλώ, ότι δε σπινιδά ειρήνη. Σε 10 λεπτά μπορούμε. Ε, όχι, μπορώ να δησμετα... μπορείτε να μην σα ενοχλώ, να τη μεταφέρετε το ότι είμαι η κυρία από την πάτρα που εμεί Για oh. να, να, να πει κάτι στον κύριο Τράγκα. Α, ah, τι να πει. Ας, να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι τον αγαπάω, τον λατρεύω και τον παρακολουθώ από τότε που ζούσε η μαμά του. Oh, καλά. Και, όχι, χρυσό μου, πήγαινε κάθε βράδυ και τη έκανε παρέα και μετά πήγαινε σπίτι του. Πήγαινε μία ώρα πριν και καθόταν... Έχω, ε, Τον παρακολουθώ χρόνια. Τέλο πάντων, πρώτη φορά Κατά... Κατάλαβα, κατάλαβα. Μπράβο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ακοή. Ακούτε καλά, έτσι. Ε, λέτε να μην ακούω. Επειδή λέτε την ωραία εκπομπή, γι' αυτό. Ναι, ακούω κάθε μέρα, όχι πολύ καλά. Και τώρα ακούω τα παραπολιτικά από την πρωινή εκπομπή. Και τα πόδι με στι 5. Και το βράδυ κρέμω με στο στόμα του. Γιατί αυτά είναι πολύ πατριώτε. Και τον αγαπάω για τον πατριωτισμό του. Α, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα, λογικό. Και είναι και ευγενή σε ποια ευχή. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση, μια και σα πέτυχα. Κάνουμε ένα γκάλ. Καλοπένα, μια δημοσκόπηση μικρή. Αυτή η καινούρια η εκπομπή που έχουμε φέρει η Ελληνοφρένεια, πώς σας φαίνεται. Καλή, καλή, καλή. Αλλά πιο πολύ είναι οι άλλοι, αυτέ που παρακολουθούν. Οι άλλοι είναι, ναι, δεν σα ενοχλεί που δεν είναι τόσο πατριώτε, μάλλον. Όχι, όχι, όχι, δεν την παρακολουθώ, για να σου είμαι ειλικρινή. Δεν την παρακολουθώ. Ε, α, τι καλή, για όλε μου λέτε καλή και δεν τι παρακολουθείτε, τι είναι αυτό. Φρένει από τη λέξη και μόνον. Ναι. Δεν, μ αρέσει, <laughs> δεν μ' αρέσει η λέξη. Ναι, αλλά έχει το Έλληνα μέσα, αποδελφικό Ε. ελληνικό έψιλον. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπω. Όχι. Πόσε εκπομπέ έχουν μέσα το συνθετικό του Έλληνα. Πρόσεξε, αγάπη μου, θα κατήσω και θα το παρακολουθήσω και μετά με παίρνει και το Ελένα. Ε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 Τη μικρά Ασία, γιατί χτε χειροτονήθηκε εδώ στην Πάτρα, στη Μητρόπολη, ένα από, το, από, από τον Παρθολομέο Ήρθε εδώ και ο, χειροτονήθηκε από το Χρυσότομο και είπε ότι οι Πατριαρχείο περνάνε πολύ δύσκολα, του πιέζουν πάρα πολύ. Να σα κάνω, ναι, κατάλαβα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή πατήστε την Πάτρα, εσεί εκεί στην Πάτρα δεν έχετε προβλήματα που ο Δήμαρχο είναι κομμουνιστή. Ω, καλά, άστα, το, ούτε τον παρακολουθώ, ο Χρυσόμο, ούτε τον παρακολουθώ. Δεν έχει πάει την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω. Δεν τον παρακολουθώ, Εγώ είμαι δεξιά-δεξιότατη. Α, α γιατί δεν μου το είπατε από την αρχή να καταλάβω. Ναι, και. Ναι, και ο γαμπρό μου ήταν αντιδήμαρχο, αλλά πέθανε από την κακιά Ρώσια. Να. Η κόρη μου είχε βγει, αλλά μετά είδε ότι το πηγαίνανε αλλού και παρετήθηκε. Όχι, δεν είναι, δεν είναι, Κατάλαβα, ναι, αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί πέρα. Κάτι έχει μειώσει, κάτι φόρου έχω ακούσει. Και κάτι και δημοτικά πάρκινγκ έχει φτιάξει. Και δεν και πληρώνει παράδομα, ο κόσμο. Και παράνομα το εξωχικό του σπίτι. Ε, βέβαια, άμα δεν πούμε και αυτό, βέβαια. True.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 Μα αλλά δεν θέλω να πει το όνομά μου πουθενά, να μην ακουστεί για να με σκοτώσουν τα παιδιά μου. Είναι δολοφόνη, είναι ή τι είναι. Ναι, ναι, ναι όχι. Θα μου βγουν με εμά αυτή την ηλικία. τώρα, εσύ Ποια είναι η ηλικία, δέτε. ποια είναι η ηλικία σα. Η ηλικία μου, ε, τότε που τελείωσα εγώ το σχολείο, το γυμνάσιο εδώ στην Πάτρα. Τώρα. ναι. Ε, υπήρχανε μόνο δύο και τέσσερα ρένων. Κατάλαβα, χώμα το ένα πόδι. Όχι, εντάξει, και το, την μου και τα μου. Να σου πω Χάρυκα. Ένα λεπτό. Θα σου πω ότι πολλέ φορέ έχω τελειώσει το γυμνάσιο τότε. Το 8 λέγαμε 7 πολύ μικρός εσύ. Ναι. Αλλά όταν δω κάτι που με ενδιαφέρει, μπορεί να με πάρει 2 και 3 η ώρα. Και ειδικά όταν βλέπω την αρμονία του σύμπαντο. Νικολούλη δεν ε, βλέπετε. Απα, Δεν αργά που... γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Όχι, όχι. Ανίτα, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Oh, ποτέ δεν ας... είπα Ή... νικολούλη, νικολούλη. Νικολούλη βλέπω, αλλά Λέει, και κλίνει. Ποιο φίλο σα, Για ποιο φίλο μιλάμε τώρα, Ναι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα, να είστε Βάρα, και και τα Από πια γη στα μέρη, βρέθηκε εδώ. Μικροπουλή, διμένο μετανάστης Από ποιάς γη στα μέρη βρέθηκες εδώ Μικροπουλή, διμένο μετανάστης Να ταξιδεύεις με κορμή που κουρελιάσαν οι ανέμιοι <συσίλια> Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη κερί <συσίλια> Μέσα σε τρίμες <συσίλια> σε λαγούρια Μέσα στο χώμα ναι, να χορέσεις τη ζωή σου Και να θυμάσαι μια πατρίδα Που ίσως ποτέ δεν ξαναβείς Από πια στις τα μέρη βρέθηκε Και επειδή πάμε και προς το τέλος σας κλείσουμε έτσι και κάπως Μουσικά βλέπω ένα μήνυμα ακόμα εδώ λέει ο Γιάννης Μα ο Μπογδάνος να έχει μόνο μηνύματα αγάπης Και εσείς να έχετε τέτοια μηνύματα Τι κάνετε λάθος Έχουμε και εμείς μηνύματα αγάπης. Δεν τα διαβάζουμε. Εμείς διαβάζουμε τα άλλα. Γουστάρμα διαβάζουμε τα άλλα μηνύματα. Αυτά του μίσους. Μας αγαπάνε και μας μάλλον. Απλά δεν τα πολύ διαβάζουμε. Είμαστε σίγουροι για την αγάπη του κοινού. Ακόμη και αν δεν υπάρχει, εμείς πιστεύουμε ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα. Τα ψυχαναλιώμενα Φτάσαμε στο τέλος Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Το τραγούδι μας πάει σιγά σιγά Στο τρίτο μέρος του λαού Αμέσως μετά μαγκαζίνο Γεια στα μέρη <σοίλιο> El castillo de la fortaleza de los días, mucho más alto. Las charcos varan, arañas a caminar, la masiva. Ya no sentido inferior, concreto enseñar a aprender hasta que la nacionalidad no nos Μου ακού, θα με να τελειώσω όμω. Μπράβο, προσδοκία σε αυτήν την ηλικία. Άντε, να το αφήσω να τελειώσει, να δούμε τα καταφέρει. Έχω στα Αρχίστε πρώτα με τον άδωνη. Ο άνθρωπο δεν είναι γλυφράκια. Θα είναι να πιάσει πίσω το Μετά με τον uh, Κηκίνηα πώ το λένε δεν ξέρω κιόλα. Δεν είναι κόμενο. Το δεν είναι επόμενο είναι του Κυριάκου, Συγγνώμη κιόλα. Ναι, και δεν είναι και mm. Και κάτι άλλο. Με, να δει τη σού για μετά να με το σηκώνει εγώ πολλά να Όχι μη το πέντε με άσχημο τέτοιο. Δεν θέλω να λέω εγώ. Να να Μια να στο σκόνω, αυτό μετά. Ω, oh, πρώτη φορά στη ζωή μου ξεπέρνω. Ah. Α. Επίσης πως σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει, για πούσες στιγμή αέρα, για τα πάντα. Σε ακούω από 15 χρονών. Α, πόσο είσαι τώρα. 29. Πάμε, έχουμε κατασκευαστεί γενιέ και γενιέ. Ήθελα να σου πω: Ακούω πραγματικά η πρώτη εκουμπή που άκουσα. Έμουν στο πίσω κάθισμα του μαξιού του πατέρα μου. 15 χρόνο έχει πίσω. Μα τι μπουνταλά. Ήμασταν μεγάλη οικογένεια. Α, εντάξει. Και πώ το λένε, και είχε διχάσει και έξω ένα κολλάζ τότε που δεν θυμάμαι κάποιο ήταν. Και έλεγε το κοριτσάκι. Και μετά λέγε το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το κολλάζ αυτό. Και το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν μακά. Άμπρα αυτό, αυτό. Όποτε μπορεί να ξανακάνει κάτι για να το ξαναβάλει, θα χαρώ πολύ. Είδε ωρα παραμυθάκι. Που θυμάσαι από στο κολλησάκι, όταν τα Αγάπη μου, εσύ να σου πω τι δουλειά κάνει τώρα. Τώρα μένω μόνιμα στην Αγγλία. Δουλεύω σε μια εταιρεία, δεν να πω ποια είναι. Τι είδου εταιρεία είναι όμω. έχει εταιρεία αυτή την Ελλάδα, τι δεν βγάζει. Η είναι. Όχι, μην μπερδεύεσαι, δεν γάμψη εταιρεία την Ελλάδα. που τα από αυτήν Τι να κάνουμε και να είναι και φίλοι. Αυτά, τώρα, εντάξει, Ένας να κάνεις, Χριστοφοράκος παιδιά. νομίζω, αν δεν κάνω λάθος Έλα καημένο. Μάλλον, μάλλον, μάλλον, μάλλον. Εντάξει, Άστε, που είχε δώσει να και στο Κυριακό ένα εξοπλισμό γραφείο. Άγια. στο Τσάπα; Μου το έχει βαλιδώσει. Εννοώ, όχι τώρα. Άτοκα. Άγιας, έτσι Έλα καημένε Άγιας. τώρα. οι <μ>... μεγάλε επιτυχίε. Τις είναι οι μεγάλε επιτυχίε, Καταρχήν, τη φιλενόδα τη Πόλα Ρούπα, που καφέ μαζί και τον τοξοβόλο. Εγώ από προχτέ κοιμάμαι με ανοιχτά παράθυρα. Και πώς... πολύ καλά κάνεις <σχυμά> Όπου να είναι, θα μπουνε κυμπάτσι να σου κάνω κατάληψη του. Μπράβο, λοιπόν, πώ κοιμάμαστε Προσεξε... στο επίπεδο ασφαλεία για το λαό. Αυτό που ήταν επιχούντα. Δεν Το ίδιο είναι. Δεν ούτε το επιχούντα ούτε Κάποιο με έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα. Όντω, πού το κατάλαβε. Το φασισμό, σου ζήτησα, δεν τον έβαλε στην Παρασκευή. Είναι αλήθεια, σα έγραψα τα χέρια μου. Να σε ρωτήσω, τώρα που ε, είμαστε θύμα και με την Τουρκία, τι θα γίνει. Πάντα ήμασταν. Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα να διεκδικούν τα δικά μα νησιά. Να διεκδικήσουμε κι εμεί τα δικά του, λε, να τελειώνουμε. Ε, ναι. Ε, βεβαίω, τι καθόμαστε. Μιλάει. Αυτό το θέμα. Μιλάει ο σοφό ο Βελόπουλος. Ναι, άκουσα για το Σαμαρά. Ακούτε ακόμα, ναι, πείτε μου. Και θέλω να πω κάτι. Ο Σαμαρά όταν ήταν να γίνει πρωθυπουργό, πήρε και φέρνει μια βίδα στο κεφάλι, του πετάξανε, ήμουν και εγώ, αυτό το λέω. Τι βίδα ήταν, Συνόβιδα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα στον κόσμο, δεν είχε πολύ κόσμο. Λαμαρινόβιδα, Λόταν, τι βίδα ήταν. 117 πούλμα πάνω, το ξυπνούμε τα λαμάγια. 117 στο... πουλμα μια βίδα μόνο. Ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τόσο άκουσε, να δει. Όταν φέρνει τη βίδα στο κεφάλι, είπε κατοικουμέτο και μετά Δεν πρόκειται να αναλάβω ποτέ τη νέα δημοκρατία. Ήμουν δύο μέτρα που έστεζε από κοντά του. Εκεί ήσουν και εσύ όμω, έκολο τριβώ. με παρέα είχα πάει να δω το λευκό πύργο. Α, μάλιστα. Μέσα με το χρώμα, κατάλαβα. Ποιο διάλογο να είναι εκεί Κατάλαβα, δεν Κατάλαβα, κατάλαβα. Όχι, ναι. αλλά α πούμε ότι κατάλαβα. Έμπραξε.